Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σα Είναι η εκπομπή Ex Libris και στο μικρόφωνο του σταθμού ο Μιχάλης Mike Buchlover. Σήμερα είναι μια, όπως είχα πει και την προηγούμενη, στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα είναι μια εκπομπή αφιέρωμα από αυτά που κάνω... Ε, Άλλοτε συχνότερα, αλλά τα λιγότερο συχνά. Εκπομπή ιστορικό αφιέρωμα θα έλεγα, μια και την επόμενη εβδομάδα συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από τη μάχη του Βατερλώ Και όπω είχα πει, σημαίνει η εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα σε αυτή τη μάχη, και όπω αντιλαμβάνεστε, θα έχει και την ανάλογη μουσική επένδυση. Στην εκπομπή αυτή, όπω έχουμε πει, μπορεί το κύριο αντικείμενό μα να είναι τα βιβλία, οι αναγνώστες, όμως και δεν χάνουμε ευκαιρία αυτά να τα συνδυάσουμε με ιστορικά ε, μαθήματα, οπότε μπορούμε και έχουμε κάτι να πούμε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ε, ένα από τα βασικά κίνητρα συγγραφή ενός έργου, είτε αυτό είναι λογοτεχνικό, είτε αυτό είναι πιο τεχνικό, επιμαστημονικό αν θέλετε, κάποιο δοκίμιο, κάποια μελέτη, είναι η ιστορία, η αφήγηση μιας ιστορίας ή η καταγραφή κάποιων ιστορικών μνημών οι οποίες ε, δεν θέλουμε να χαθούν ή θέλουμε να περάσουν ε, στις επόμενες γενέες με το δικό μας τρόπο. καθένα που έχει βιώσει κάποιες ιστορικές στιγμές θέλει να μεταφέρει ε, τη δική του. Εμπειρία ε, τα του, ε, τις δικές του απόψεις αν θέλετε, ε, στους επόμενους. Λένε συχνά ότι η ιστορία γράφεται ε, από τους νικητές κάπου. Αλλού θα έχω διαβάσει κάτι με το οποίο την να συμφωνήσω περισσότερο, ότι η ιστορία γράφεται από αυτούς που πηβιώνουν και αυτό νομίζω ότι σε κάθε ιστορία μπορείτε να το είτε επίσημη είτε ανεπίσημη. Νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε και στην πράξη αυτό. Έτσι λοιπόν, αντίστοιχες θα είναι και οι μουσικέ επιλογέ σήμερα. Έτσι. Ε, Εμβατήριος, επί στον πλήση τη εποχή της εποχής, τα οποία όμως, θα, πιστεύω, ακούγονται ευχάριστα. Και έτσι ελπίζω αυτό το απόγευμα τη Κυριακής να σε κρατήσω ε, ευχάριστα. Όσο δεν θα δηλαδή, τον ευχάριστη τη στιγμή που μιλάμε για μάχη θα μου πείτε, αλλά με πάση περιπτώσει με αυτό το μικρό μάθημα, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, ιστορίες, να αυτό το κυριακάτικο, παράσουμε αυτό το κυριακάτικο απόγευμα. Μεσημέρι θα έλεγαν κάποιοι, γιατί ε, παρόλο που η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ε, άστατος στην καλύτερη των περιπτώσεων ο καιρό, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ε, πραγματικά Καλόκαιριάτικο Σαββαδοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίε παντού και ναι είναι λίγο μεσημέρι ακόμη τουλάχιστον εδώ στην επαρχία που κάνουμε την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι σήμερα, ε, πολύ, μια πολύ γνωστή σύνθεση η οποία θα σα πω λίγο την ιστορία και πώ τη συνδέει με, τον, με αυτά που θα πούμε σήμερα. Ακούσαμε το πρώτο μας κομμάτι, ήταν ένα απόσπασμα από την τρίτη συμφωνία του Ludwig van Beethoven την επωνομαζόμενη και ηρωική και έχει άμεση σχέση με τη σημερινή μας εκπομπή αυτή η ηρωική συμφωνία του Beethoven Μην ξεχνάμε ότι ο Beethoven ήταν σύγχρονος των γεγονότων αυτών που θα περιγράψουμε σήμερα Ο Beethoven έζησε Πρώτο χέρι θα λέγαμε σήμερα αυτά τα γεγονότα, πέθανε το 1827, έτσι το 1815 έγινε η μάχη του Βατερλό σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο, την περίοδο που είναι γνωστή ως Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Η πολλοί αυτή θα λέγαμε ότι έτσι, συμβατικά από το 1805 μέχρι το 1815 ε, κράτησε αυτή η περίοδος. Λίγο περισσότερο ε, βέβαια από το 1804 δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει ότι είναι η εποχή αυτή ξεκίνησε στην ουσία με τη γαλλική επανάσταση του 1789. Η επανάσταση αυτή ε, ανέτρεψε τη γαλλική μοναρχία και μέσα από μια ταραγμένη ε, περίοδο έφερε κάποια στιγμή τον Απολέον Τεβόνα Πάρτη στην ε, εξουσία. Η Γαλλία στην ουσία ήταν σε πόλεμο από, από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά ήταν λίγο πολύ σε σύνεχη πόλεμο θα λέγαμε με τα γειτονικά τη κράτη ε, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μοναρχίες, σύμμαχοι των Βουρβώνων και προσπαθούσαν να αφενώσουμε να δεν έβλεπαν με καλό μάτι μία ε, επαναστατική να το πούμε έτσι χώρα ε, δίπλα τους ε, αφατερουδέ μέσα στην ανταραχή όλοι θέλουν να παρουν και κάποιο κομμάτι εν πάση περιπτώσει ε, αυτοί οι πόλεμοι οδήγησαν σε αυτό που λέμε σήμερα Ναπολεόντιους πολέμους γιατί η μορφή εκείνη η οποία πάνω αναδείχθηκε μέσα από αυτές τις πολεμικές σειράξεις ήταν ο Ναπολεόντιος ο Μέγας ναπολέων όπως τον είπε η ιστορία και φυσικά όσο ανιστόρητος και αν είναι κανεί, το Μέγαν Απολώοντα σίγουρα τον ξέρει και τη μάχη του Βατερλό. Το Βατερλό κάπου το έχουμε ακούσει όλοι, κάπου θα το έχουμε δει μέχρι και σε ε, τίτλο εφημερίδων και χρησιμοποιείται για να... Ε, υποδηλώσει για να συμμετοδοτήσει μία μεγάλη ήττα συνήθως. Γιατί ε, ήταν η τελευταία μάχη του μεγάλου Νοπολέοντα, η τελευταία και ήττα, θα λέγαμε. Έτσι και η οποία σφράγισε και έθεσε τέλος σε αυτή την εποχή, την άνω των 10-15 ετών, ε, εποχή πολέμων για όλη ε, την ε, Ευρώπη. Και ε, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ε, θα, α, αυτός είναι πολλόντιοι πόλεμοι, ήταν ένα είδος παγκοσμίου. Πολέμου, για την εποχή τουλάχιστον πανευρωπαϊκού σίγουρα. Αλλά τότε μην ξεχνάμε ότι και όλος ο υπόλοιπος κόσμος λίγο πολύ ε, ευρωπαϊκές ε, απικίες ήταν ή θα γινόταν σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η... Εκείνο που ήθελα να πω για την ηρωική... είναι ότι ο Μπετόβεν είναι για τα δημοκρατικά του αισθήματα. Ε, θρυλείται ότι αρχικά την είχε αφιερώσει στον Ναπολέοντα, Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ένα τότε ε, διάσημο βέβαια... αλλά στρατηγό ε, ταγμένο στην υπηρεσία της ε, Γαλλικής ε, Δημοκρατίας... της ε, πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Τι ε, ο 1804 όμως... Ο Ναμπολέων ε, παίρνει την απόλυτη εξουσία στη Γαλλία και στέφεται αυτοκράτορ της ε, Γαλλίας. Και ε, ε, μία κίνηση την οποία ε, λίγοι την περίμεναν και θρυλείται πάλι ότι ο Μπετόφαν αποκαιτευμένος ε, από αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων έσκισε την αφιερώση της ε, στον στον ε, Ναπολέοντα Βοναπάρτη και την εκδεκατέστησε με το γνωστό που μέχρι σήμερα Συμφωνία Ηρωική αφιερωμένη σε ένα μεγάλο ε, ήρωα χωρίς φυσικά να τον κατονομάζει βέβαια αυτό η στέψη του Ναπολέοντα ε, θα λέγαμε άνοιξε και τους ασκούς του Αιώλου γιατί ήταν προφανές γιατί είχε δει τη σημασία φανώ ε, ε, ο Ναπολέον ήταν απόλυτος κύριος της Γαλλίας πλέον δημιουργήσε μια δική του αριστοκρατία αν θέλετε και ε, ήταν και μια διεθνής δήλος διεθνούς πολιτικής ότι η Γαλλία θα έπαιζε στο παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων και ε, θα είχε σαφείς βλέψεις να κυριαρχήσει όπως και κυριάρχησε ε, για τα επόμενα χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ε, ξεκίνησαν οι Ναπολόντιοι πόλεμοι οι οποίοι κατέληξαν στη μάχη του βατερλό. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας για σήμερα. και φαντάζομαι να γνωρίσετε τι για μα αλλιώθεταις το εθνικό ήμινα της Γαλλίας. Δεν ε, βέβαια συνηθίζουμε να παίζουμε εθνικού Στην σου, κάναμε εθνικούς συμμετοχούς, κάποτε κάνουμε μια κουβέντα του σορό εθνικού συμμετοχούς, βέβαια ο ήμινας αυτός ήταν ε, ιδιαίτερα εσωμπυτικό. Χρησιμοποιήθηκε... Με την έννοια ότι, ε, με την έννοια ότι ε, λίγο πολύ χάραξε ε, τα σύνορα κατά κάποιο τρόπο ε, που θα κρατούσαν τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και ε, ανέδειξε ποιε θα ήταν οι μεγάλε και ποιε οι μικρότερε δυνάμει τη εποχή. Εκείνο που δεν ξέρουμε όμως για τη μάχη του Βατερλό είναι ότι η μάχη του Βατερλό στην ουσία ήταν το κεκνίο άσμα των Απολέοντα. Τα πάντα, όχι τα πάντα, αλλά τα πράγματα είχαν κρυθεί ε, πολύ νωρίτερα, είχαν κρυθεί ε, δύο χρόνια νωρίτερα. Μετά, τη, μετά από μία σειρά ε, εξτρατιών, νικηφών εκστρατιών για τον Απολέοντα ε, που είχε λίγο πολύ όλη την Ευρώπη, ε, κάτω από την επικυρία αρχία του, μόνο η Αγγλία αντιστεκόταν και αυτή κυρίως ε, στις θάλασσες, χάρη στο ναυτικό της. Μην ξεχνάμε ότι ο Λόρδο Ναύρχος Νέλσον είχε κατραυμαχήσει, στην ουσία εξαφανίσει, τον ε, γαλλικό στόλο στη μάχη του Τροφάλκαρ μία από τις μεγάλες ναυμαχίες της ιστορίας. Όμως, ε, μετά τις νικηφόρε εκστρατείες, έρχεται και για τον Απολέοντα Ήγητά του Βαρύ, το πρώτο βαρύ πραγματικά πλήγμα για τον Απολέοντα ήταν η ατυχή εξτρατεία του στη Ρωσία του 1812. Η εξτρατεία αυτή τον έφερε βέβαια στη Μόσχα σε μια εγκαταλαγημένη καμένη Μόσχα από την οποία ε, έπρεπε αμέσω να υποχωρήσει γιατί δεν μπορούσε να, να συντηρήσει άλλο το στρατό του. Και... Ε, το πρόλαβε Όχι μόνος, ο ρωσικός αυτός μόνος, που έχει καταστρέψει πάρα πολλούς ε, στρατούς, όπως ξέρετε. Και έτσι λοιπόν, ε, εκεί πέρα έχασε, ε, ένα, έχασε τη μεγάλη στρατιά αναπολέων. Ε, έχασε <coughs> πολύ υλικό, εμπειροπόλεμους άντρες. Ε, και έτσι λοιπόν το 1812 ε, αναγκάστηκε ταπεινωμένο να επιστρέψει στη Γαλλία. Και όχι μόνο αυτό αλλά μία συμμαχία <coughs> στη συνέχεια από τους Ρώσους, μεταξύ των Ρώσων, των Αυστριακών και των Πρόσων, ε, άρχισε να απειλεί την ίδια τη Γαλλία. Και φυσικά ε, στη συμμαχία αυτή από ε, χρηματοδότηση και ρογός ήταν πάντοτε φυσικά και η Μεγάλη Βρετανία, που, η οποία φυσικά ήταν και μεγάλη αντίπαλος της Γαλλίας Εκείνη την εποχή. Ε, Ξέχασα να πω προηγουμένω ότι η <coughs>, εποχή των Απολωδίων πολέμων είναι πολύ γνωστή και στου αναγνώστε και τι αναγνώστρε, μάλλον τη Jane Austen. Οι ήρωε που περιγράφει και έχει ε, αρκετού καπετάνιου, αξιωματικού κλπ. Είναι άνθρωποι που έλαβαν μέρο σε αυτού του πολέμου. Είναι ακριβώ αυτή η εποχή που περιγράφει η Jane Austen στα βιβλία τη. Λοιπόν τη λέγαμε τώρα, α ναι, ε, λέγαμε λοιπόν το 1813 ε, η εκστρατεία στην ε, σημερινή Γερμανία η οποία έλειξε ε, άδοξα θα λέγαμε για τον Ναπολέοντα με τη μάχη της Δρέσδης η εκστρατεία της Λιψίας όπως έχει μείνει γνωστή το 1813 έλειξε με τη μάχη της Δρέσδης και την υποχώρηση του Ναπολέοντα και η σύμαχη ε, ο συμμαχικός αυτός στρατό των αυτοκρατορών ε, έφτασε ε, στο Παρίσι και έτσι το 1814 ο Ναπολέον εξορίστηκε στην Έλβα η Έλβα είναι ένα νησί στη Μεσόγειο και <coughs> έλεγε χώρα τότε και το συνέδριο το διαβόητο συνέδριο της Βιέννης όπου πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις έτσι για τις οποίες τις <coughs> μαθαίνουμε κι εμείς στην ιστορία και τα το ελληνικό εθνικό αυτό που σχεδιάζει, το Ακούσαμε το πολύ γνωστό πατριωτικό βρετανικό τραγούδι του Rule Britannia. Κυβέρνα Βρετανία, Βρετανία κυβέρνα τα κύματα. Και ναι, θαλασσοκράτερα η Βρετανία, και πίστευαν όλοι ότι και το 1814 είχαν ησυχάσει. Όμως, την 1η Μαρτίου του 1815 ο Ναπολέον ε, δραπετεύει πραγματικά από τη, την είσο έλβα και επιστρέφει στη Γαλλία. Ε, Εκμεταλλευόμενο φυσικά και την δυσαρέσκεια που είχε καταφέρει να φέρει η διακυβέρνηση των Βουρβώνων, η κυβέρνηση του παλιν της παρενορθωμένης μοναρχίας των Βοβών... του Λουδοβίκου του Δεκάτου ου πλέον. Και λοιπόν, εκμεταλλευόμενος τα μηνύματα... για τη δυσαρέσκεια που υπήρχε... φτάνει στη Γαλλία στις 13 Μαρτίου... οι σύμμαχοι που παθαίνουν... και τον ανακηρύσουν έναν διεθνή παράνομο. Πολύ πριν βέβαια τα δικαστήρια της Χάης, κλπ, κλπ. πριν είχαμε ένα διεθνή ε, ε, παράνομο. Παρ' όλα αυτά και με πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον πρώην στρατό του χαρακτηριστικό στρατιωτικές μονάδε που στάλθηκαν για να τον συλλάβουν αυτόν και τους λίγους και το ε, ένα συντέγμα που είχε μαζί του όταν αποβάστηκε στην Άλβα η μία μετά την άλλη ε, ενώνονταν μαζί του και έτσι 20 Μαρτίου ε, μπαίνει ο Ναπολέων θριαμβευτικά ε, στο Παρίσι και στι 25 Μαρτίου σύμμαχοι κυρίσουν τον πόλεμο και ξεκινάει η κινητοποίηση των στρατών ε, ενθέν και ενθέν, γιατί φυσικά ε, εκείνες τις εποχές δεν υπήρχαν ε, ε, έτοιμο πόλεμη, να το πούμε έτσι ε, στρατοί ε, έπρεπε να επανακατακαταγούν να εξοπλιστούν και να ετοιμαστούν και έτσι λοιπόν σε τόσο οπολέων όσο και η αντιπαλίοι του, οι σύμμαχοι όπως ε, ήταν γνωστοί τότε να ε, ε, ετοιμάζονται για πόλεμο φυσικά ο Ναπολέων δεν είχε άλλη διέξοδο ε, γιατί και το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία ε, δεν ήταν αυτό το οποίο είχε αφήσει ε, η πολιτική του είχε και ο πολιτικός Ναπολέον, ε, και έπρεπε ε, κάπως να φέρει ε, γρήγορα ε, αποτελέσματα και κυρίως να σταθεροποιήσει την ε, εξουσία του. Έτσι λοιπόν ετοιμαζόταν για πόλεμο Ονοπολέων ετοιμαζόταν και οι σύμμαχοι. Ε, ο Νοπολέων κατάφερε ε, να μαζέψει μια στρατιά ένα φάντασμα βέβαια στρατιά σε σχέση πάντοτε με αυτές τις στρατιές που ήξερε έτσι και που είχε. Όμως παρ' αυτά ήταν μια θαυμαστή και εμπειροπόλεμη ε, πολεμική μηχανή. Περίπου 128.000 άνδρες ε, κινητοποίησε ο Μέγας Ναπολέων για αυτή την εκστρατεία, ε, Την εκστρατεία που θα έμενε γνωστή στην ιστορία σαν... Ε, Μάχη του Βατερλό, οι μάχε στην ουσία εκείνη την εποχή ήταν ε, το τελείωμα, ή κάποιε σημαντικέ μάχε μέσα σε μια εκστρατεία. Δεν ξεκινούσε κανένα να πει: Ξέρετε, θα πάμε να δώσουμε μια μάχη εκεί πέρα. Όχι, πήγαινε για κάποιου στρατηγικού σκοπού και ε, μοιραία, κάπω έπρεπε να συναντηθούν οι στρατοί. Ε, απέναντί, απέναντί του, αυτή τη φορά είχε έναν. Ε, μισοαγγλικό, θα λέγαμε μισοαγγλικό, αγγλοσυμμαχικό στρατό με περίπου 100.000 άνδρες, Άγγλοι, ε, ε, Ολλανδοί, ε, Γερμανοί, θα λέγαμε, και φυσικά... Ε, και οι Ρώσοι είχαν και αυτοί κινητοποιήσει ένα μεγάλο στρατό, 128-130.000 άντρε, βέβαια κάπω λιγότεροι γιατί έπρεπε να αφήσουν και φρουρές κλπ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ρωσικό στρατό. Ο Αγγλικό στρατό ήταν υπό την ηγεσία του στρατάρχη του γνωστού μου μετέπειτα Δούκα του Wellington, ήταν του Arthur Wellesley, ήταν ο Μαρκίσιος του Anglesey και μετά έγινε φυσικά μεταπαραδία τις επιτυχίες του στον Απολόντιο πολέμου είχε νικήσει κι άλλες φορές στις στρατιές, έγινε ε, δούκας του Wellington. Το Πορσικό στρατό, ε, επικαφής του Πορσικού στρατού ήταν ο στρατάρχης πρίγκιπας, Μπλίχαρ, ε, αν διαβάζω καλά τα γερμανικά μου, ήταν ο Πρίκηπας Βουμπλίχερ και ε, μετά, μαζί με αυτόν ήταν και φυσικά και ο Πρίκηπας Γνάζνα ο οποίος ε, ήταν ε, βοηθός του κατά ποιο τρόπο γιατί ο Βουμπλίχερ ήταν ήδη αρκετά μεγάλο σε ηλικία. Οι στρατιγνοί αυτοί πήγαν στο είχαν ήδη ε, κινηθεί προς τα σύνορα της Γαλλίας και έτσι ο Ναπολέων 15 Ιουνίου σαν αύριο δηλαδή, το 1815, η στρατιά του Βορρά, όπως ονόμασε τη στρατιά του, διέσχισε το υποδομό Σάμπαχ, που ήταν τα ας είναι σύνορα τότε μεταξύ Γαλλίας και ε, Βελγίου και ε, ξεκινήσε ε, για να συναντήσει τα συμμαχικά στρατεύματα, τα οποία ήταν στην περιοχή εκεί του ε, σημερινού ε, Βελγίου. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και να καθώς θα παίρνουμε σιγά σιγά προς τη μάχη. για το αυτοκρατορικό εμβατήριο του Γαλλικού στρατού του στρατού του Ναπολέοντα και υπό τους κυριούς εμβατήριον, λοιπόν, ε, ξεκίνησε η μάχη. πριν προχωρήσουμε βέβαια να καλύσει περίσσοι και τους ε, Καλούς μας ακροατέ, να καλησπηρήσω το Saki Group, την Essendream, την Έλληνα και την Εβελίνα που μας ακούνε. Να καλησπηρήσω και τους φίλους που μας ακούνε μέσω του Live 24, γιατί το Radio Music Heaven εκπέμπει ε, και μέσω του σταθμού αυτού. Ε, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, μπορείτε να το κάνετε, είτε μέσω της, του σχετικού πεδίου που... Υπάρχει στο παράθυρο από το οποίο ακούτε την εκπομπή, είτε μέσω του Facebook. η εκπομπές του Music Heaven διαθέτουν τη δική τους σελίδα στο Facebook και λοιπόν στο Xlibris μπορείτε να βρείτε και την εκπομπή τη δική μας και φυσικά μπορείτε να εγγραφείτε εύκολα και δωρεάν μέλη στο Music Heaven και να έρθετε εδώ στο chat για να... Πείτε και στι απόψε τι εμπειρία να μαζί σα και να δείτε τι τις και τι ερωτήσει στον α, παραγωγό και όσο μπορεί θα τι απαντήσει. Να συνεχίσουμε όμως με τα τις μάχης του Βατερλό. Η... η μάχη του Βατερλό φυσικά δεν ξεκίνησε κανένας να πει ότι είναι η μάχη του Βατερλό. Ε, δεν, είχ, δεν δώσανε ραντεβού, να το πούμε έτσι, και πέρα οι στρατάρχες για να λύσουν τις διαφορές τους. Όχι, άλλο ήταν ο τους. Ο συμμαχικό στρατός ήταν στρατοπεδευμένος. Εξαπλωμένος θα λέγαμε σε μια μεγάλη περιοχή στο Βέλγιο. Ο Ουρνινγκτον είχε την έδρα του στις Φρυξέλλες, το Φρυξέλλες του Βέλγιου και στις γύρω ήταν απλωμένος στρατοπεδευμένος ο το Λίγο δίπλα θα λέγαμε στα, δίτη, στα ανατολικά του, συγγνώμη. Ε, με επίκεντρο τη η ήταν ε, οι δυνάμει των οπροσικών στρατός. Το σχέδιο του Νοπολέοντα ήταν, ε, ξέροντας ότι είχε μικρότερο στρατό, ικανότερο όμω από ό,τι ε, είχε δείξει ιστορία μέχρι τότε, το σχέδιο του Νοπολέοντα ήταν να τους ευνηδιάσει και να τους α, οδηγήσει σε μάχη ξεχωριστά τον ένα από τον άλλον να νικήσει πρώτα τον ένα και μετά τον άλλον και έτσι λοιπόν τοποθέτησε το στρατό του σφίνα ανάμεσα στους α, δύο στρατούς και η μάχη του Βατερλό μπορεί να μην είχε γίνει και ποτέ έτσι, αν, τα σχέδια, ε, αν τα σχέδια του Ναπολέοντα είχαν ε, ευοδοθεί Ακριβώς όπως, έπρεπε να, όπως το είχε φανταστεί, όπως το είχε συλλάβει, ε, μπορεί και να μην χρειαζόταν, δεν θα χρειαζόταν να πολεμήσει τη μάχη του Βατέρλου, όμως, ε, όπως έχει πει και και σύμφωνα μία ρίση που αποδίδεται σε έναν τον μετέπειτα βέβαια στον Φων Μολτ και το γυρεότερο ε, κανένα σχέδιο δεν επιβιώνει τις επαφή με τον εχθρό Ή, όπως ε, το λένε πολλές φορέ, ότι ε, κανένα πολεμικό σχέδιο δεν επιζεί από την πρώτη σφαίρα Εν πάση περιπτώσει ε, από την Αμερική είναι κακό να στρατοσαν χωρίς ε, σχέδιο έτσι λοιπόν ο... Ε, Ναπολέον θέλει να χωρίσει να μπει στη να χωρίσει στα δύο, ε, κόψει στα δύο το συμμαχικό στρατό και να το τον ένα ξεχωριστά ε, από τον άλλο και ε, έτσι λοιπόν έδωσε τηλε ένα τμήμα του στρατού του ε, προς τις Βρυξέλλες για να παρνοχλήσει τους άκλους και με ένα άλλο τμήμα κινήθηκε έναντι τον ε, των πρόσεων εναντίον των πρόσεων του Μπλίχερ. Του και έτσι στι 16. Αυτά έγιναν τα το, το βράδια τη ε, 14η προ 15η και τη 15, 15η προ 16 Ιουνίου του 1815. Και έτσι στι 16 Ιουνίου του 1815 άρχισαν ε, οι εχθροπραξίε. Την ημέρα εκείνη έγιναν δύο μάχες. Ε, η μία μάχη, την οποία α, σκόπευε, την οποία είχε κατά νου ο Ναπολέων, ήταν η μάχη εναντίον των πρόσων ε, και είχε ρίξει το βάρος και η άλλη μάχη στη, ήταν εναντίον των α, αγγλικών δυνάμεων στην οποία δεν ήταν παρονογιός ο όλα έστειλε ένα στρατάρχη του από τους πιο διάσημους στη Γαλλία Στρατάρχη, το Μισαρντινέ τον απονομασόμενο και γενναιότερο των γενναίων σύμφωνα με τις επιδόσεις του θα έλεγε κανείς στις προηγούμενες εκστρατείες και πολύ αγαπητού στη Γαλλία στρατάρχη Λοιπόν, στις 16 Ιουνίου λοιπόν ξεκίνησαν οι, ξεκίνησαν οι μάχες. Η μάχη η πιο σημαντική σε εισαγωγικά ε, ήταν η μάχη του λινή. Η μάχη του Λινή είναι μια του λινή ήταν ένα μικρό χωριό. Θα λέγαμε, μια ε, πόλη ε, στο δρόμου μετα μεταξύ Βρυξέλων και Λίέγες θα λέγαμε και εκεί πέρα βρήκε απέναντί του τον, όπως σχεδίωζαν Απολών τον, τον Προσικό στρατό εκείνο που χαρακτήριζε την ύστερη περίοδο των Απολωνταίων πολέμων και εκείνο που ήταν το πιο ανησυχητικό θα λέγαμε είναι ότι ο Ναπολών δεν ήταν ο Ναπολών που ξέραμε ο Ναπολών είχε αποκτήσει τεράστια φήμη σαν στρατηγό. χάρη στη αεφή του σχέδια, χάρη στι μανούβρες τι, που έκανε ε, χάρη στου να το πω έτσι στο ελληνικότερο χάρη στους ελιγμούς τους οποίους έκανε και με τους οποίους ε, ε, έφερνε πάντοτε ε, κατάφερνε επίρισκή των αντιπάλων του και, και να τους περικυκλώνει να τους φέρνει γενικά σε δύσκολη θέση εκεί που τους ήθελε θα λέγαμε τέλος πάντων θα μπορούσε να πετύχει αυτό το σχέδιό του ε, αλλά ε, ο Ναπολών ο Ναπολέων της ύστερης περίοδου ο Ναπολέων του 1813 αλλά κυρίως ο Ναπολέων του 1815 δεν ήταν ε, πια ο ίδιος άνθρωπος Οι μάχες αυτές όπως και η μάχη του Βατερλό, χαρακτηρίστηκαν κυρίως σαν ε, ολομέτωπε ε, επιθέσεις ε, με ελιγμούς. Έτσι λοιπόν με τοπικά ε, επιτέθηκε και ο Ναπολέων στους ε, πρόσους της 16 Ιουνίου του 1815 γύρω από το Λινή. Η μάχη ήταν, ε, ήταν αρκετά ε, σκληρή, όμως ε, ε, η, ο Γαλλικός στρατός όπως είχε ε, είχε σχεδιάσει ο Ναπολέον και όπω ήλπιζε ότι θα γίνει, κατάφερε ε, να υπερνικήσει τους ε, πρόσους. Ε, βέβαια, το τελειωτικό, ε, εκεί κάποτε τα σχέδια έρχεσαν ε, ο Ναπολέον, κάπου τα σχέδια δεν πήγαν, όπως είχαν ε, φανταστεί, χάρη σε μία του μεταξύ του Ναπολέοντα και των ε, ε, και των επιτελείων ένα κρίσιμο κομμάτι του γαλλικού ένα σώμα του γαλλικού στρατού που υποτίθεται ότι θα έφτανε, ε, ότι θα υπερφαλάγγιζε τους πρόσους από το ε, αριστερό του άκρο, τέλο πάντων, θα τους περικύκλωνε και θα τους ε, εξοδετέρουν χάρη στην ουσία αφενός ε, το είδαν να φτάνει από λάθος τελείω σημείο, δεν βρεθεί πίσω από τους πρόσου χρέθηκε πίσω από τους και σαν να μην έφτανε αυτό ε, όταν έφτανε σχεδόν να συμμετάσχει στη μάχη από κάποια συνοησία με έκπληξή τους ε, στο επιτελείο του Απολάντων του ήταν να γυρίζει πίσω πού πίσω πίσω από την άλλη μάχη από την οποία είχε ε, την οποία είχε ξεκινήσει εναντίον των ε, των Άγγλων και έτσι λοιπόν ε, στη μάχη αυτή, στη μάχη του Λινή όμως κατάφεραν να ε, υποχωρήσουν σχετικά ε, συγκροτημένα, θα λέγαμε, ε, και, παρό, και σχετικά συγκροτημένα, παρόλο που ο Μπίχερ ε, είχε εξαφανιστεί, τον είχε πλακώσει το αλογό του ε, και για πολλή ώρα τον είχαν ε, για νεκρό. Όμως ο Μπλέκερ παρά την ηλικία του ζούσε και έτσι ο Ρωσικό στρατό υποχώρησε με καλή τάξη, που ήταν το πιο σημαντικό για την εποχή, με καλή τάξη σε μια πόλη λίγο βόρειο-ανατολικά, ε, βόρειο ε, θα λέγαμε. Ε, <coughs> Στη, ε, λίγο βορεινό, λίγο, όχι, ναι, βόρεια, σχεδόν ευθεία βόρεια, προς τη Γουάβρα, ε, όπως λέγεται, η πόλη, και σαν να μην έφτανε αυτό, οι δυνάμεις των Πολωνών δεν κατάφεραν να τους καταδιώξουν. Το πιο βασικό στι συναπολίτε μάχε, όπω έχουμε στο Ναπολίτεο και στη μάχε από την αρχαία εποχή μέχρι και ίσω και σήμερα, δεν, ήταν τόσο, ε, δεν κέρδιζες όταν σκότανε όλου του αντιπάλου, έτσι, κέρδισε όταν καταφέρε να τρέψει σε φυγή τον αντίπαλο. Και αυτό ήταν το βασικό, πολύ βασικό στι τακτικέ των Αναπολιτείων πολέμων, να τρέψουν σε φυγή τι αντίπαλε μονάδε και στη συνέχεια το υπηκό να της καταδιώξει ε, και να τις παροχλεί συνέχεια για να μην μπορέσουν να συγκροτηθούν. Mm. Αυτά λοιπόν δεν κατάφεραν να τα κάνουν η ε, στρατηγοί ο Ναπολέων και η στρατηγή του και αυτό έπαιρνε να το πληρώσουν πολύ ακριβά. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Είχαμε ένα προσικό εμβατήριο εμβατήριο των ελεύθερων κυνηγών σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Τα γερμανικά μου είναι απέσια, ανύπαρκτα θα έλεγα. Εν περιπτώσει, ένα προσικό εμβατήριο αυτή τη φορά. Ε, να καλησπρίσω καταρχά την παρέα μας και τον Κώστα, συμπαραγωγό εδώ στο Music Heaven, να τον ευχαριστήσω και φυσικά την πολύ αγαπητή σε όλους μας Μεριόμικρον, αλλά και τον νέο μα παραγωγό, την προσθήκη στην Κυριακή, τον ε, g -Mast, ο οποίος έχει την επόμενη εκπομπή 8 με 9 με επιλεκτικά και εντεχνά κομμάτια, έτσι για να αλλάξετε λίγο από τα σημερινά ε, εμβατήρια, να το πω έτσι. Μιλάμε σήμερα λοιπόν για τη μάχη του Βατερλώ όσα προηγήθηκαν ε, μάλλον όλη την εκστρατεία του Παντερλό γνωστή και ως εκστρατεία των 100 ημερών αν υπολογίστε από τον Μάρτιο που ο Ναπολέον το δραπέτευσε από την Έλβα μέχρι και τον Ιούνιο, ε, μέχρι και τον Ιούνιο έτσι το 18 Ιουνίου του 1815 τελείωσαν όλα περίπου ε, 100 μέρες διήρκησε αυτή η επανάκαμψη θα λέγαμε του Ναπολέοντας τα ευρωπαϊκά πράγματα. Είμαστε λοιπόν στις 16 Ιουνίου και ε, ο Ναπολέων ε, όσο νικάει, να το πούμε έτσι, τους, τους πρόσους, συγγνώμη, στο είναι παράλληλα ο στρατάρχης Νέη ε, αντιμετωπίζει ε, για πρώτη φορά τους Άγγλους στο δρόμο για τις Βρυξέλλες. στο Μην ξεχνάμε ότι ο Ναπολέον όσο Ναπολέων θα νικούσε, του, του σχέδιου, θα νίκωσε τους πρόσους μετά θα γύριζε και θα νικούσε και τους ε, Άγγλους. Με τους πρόσους τακτικά όπως είπαμε το κατάφερε στρατηγικά όχι τόσο καλά ε, αντίστοιχα υποτίθεται ότι θα κρατούσε θα απασχολημένους τους άγλους, ώστε να μην προλάβουν να ε, συνταχθούν και ε, όμως ο συντονισμό των δύο επιτελείων δεν ήταν τόσο καλός. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στις 16 Ιουνίου, εκεί στη μάχη στα σταυροδρόμια, έτσι, στη μάχη του Καταγποχά, στα γαλλικά, τέσσερις τέσσερι, τέσσερι, τέσσερι, τέσσερι, τέσσερι, τέσσερι, τέσσερι, τέσσερι δρόμοι. Στην μυσσιά, στη σταυροδρόμια, λοιπόν, εκεί πέρα που οδηγούσαν στις Βρυξέλες, ε, συνάντησε ε, αντίσταση ε, ο ΝΕΗ, σκόπος του ήταν να μην αφήσει τους Άγγλους να συνταχθούν και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε τριταγμένες ε, αγγλικές δυνάμεις. Ε, εκείνο που δεν ήξερε ο ΝΕΗ ήταν ότι είχε ελάχιστες αγγλικές δυνάμεις απέναντί του. Όμως ε, το επιτελείο του ήταν πολύ επιφυλακτικό και έτσι ε, Αντί να επιτεθούν με τη μία, προσπάθησαν με, ε, σιγά σιγά να δουν τι έχουν απέναντί τους να, για να προχωρήσουν σιγά σιγά. Αυτό έδωσε ε, την ευκαιρία στους άγγλους, ε, οι οποίοι άγγλοι δεν από τις του ε, ενός έμπειρου δικητή του Σερτόμας Πίκτων από τη μία και πάνω από αυτόν ήταν του πρίγκιπας Υποτίθεται ανότερος του ήταν πρίγκιπας της Οράνγκης, αλλά εντάξει, ε, στην ουσία ήταν οι εμπειριδιοίκητες, ο Μπρουνζουγκ και ο Σερδόμας Πίκτων, ε, έδωσε τους έδωση το χρόνο, αφανώς να ειδοποιήσουν τον δούκα του Wellington ε, και αφατέρου δεν οργανώσουν την αμυνά τους. Ε, χαρακτηριστικό είναι ότι όταν έφτασαν τα πρώτα μηνύματα από τον Απολέοντας τον και να σαρώσει τους Άγγλιστος τα αυροδρόμια βρήκαν ε, τους α, Γάλλους στρατιώτες ακόμα να παίρνουν το πρωινό τους ε, δεν είδαμε πολύ της, α, ήταν λίγο της αδράνειας α, εκείνη, της, εκείνη το πρωινό οι, οι Γάλλοι ε, εν πάση περιπτώσει ε, επιτέθηκαν έτσι, με το συνήθι του τρόπο, να πούμε ότι τα κύρια όπλα εκείνη την εποχή. Είχαμε τρίες, τρία διακριτά όπλα στη μάχη στη στεριά. Είχαμε το πεζικό. Φυσικά το γνωστό πεζικό με τις ξεφολόγγες και τις ξεφολόγγες όπως τις ξέρουμε σήμερα, αυτά τα μικρά ε, μαχαιράκια που βάζουμε έτσι, στις τελετές και τέτοια, τότε τα μουσικέτα που, που είχαν ήταν ε, εύκολα ε, φτάνανε το ένα 60 σε μήκος, έτσι και πάνω σε αυτά προσαρμοζόταν μια κανονικότατη λόγχη η οποία ήταν γύρω στους 50 με άλλους 50 με 60 πόντους μιλάμε έτσι βγήκε και λόγχη ήταν κανονικές σχεδόν λόγχες. Το Υπικό, το πιο φοβερό από τα σώματα ε, της εποχή, ήταν το αντίστοιχο των θεωρακισμένων σήμερα έτσι, ε, για φανταστείτε ε, πάνω στα άλογα με σπάθες, λόγχε και η άλλη απέναντι πεζή να πρέπει να αντισταθούν στην ορμή ενός ε, ε, σώματος ε, ε, ανδρών έφυπων έτσι. και τέλος το πυροβολικό έτσι, το οποίο έπαιζε καθοριστικό ρόλο και πως χρησιμοποιούνταν αυτά στις μάχες. Έτσι. Φυσικά το πεζικό τότε, ε, μην ξεχνάμε τόπλα τις δεν έχει καμία ιδιαίτερη ακρίβεια, δεν βαζόταν τόσο πολύ στην ακρίβεια, βασιζόταν στον όγκο πυρός. Και ε, στην ουσία οι στρατεί πλησίαζαν ε, ο ένας στον άλλον πυρο, αντάλλασαν πυροβολισμούς, αλλά η, ο κύριος τρόπος του πεζικού ήταν ε, ο ένας να σπάσει τις γραμμές του άλλου. Και αυτό σπανίως γινόταν ε, μόνο με ε, τους πυροβολισμούς που αντίλασαν ε, και έπρεπε να πυροβολούν όλοι μαζί για να υπάρχει ο ε, κυρίω με την έφοδο με τη Λόγχη, με την έφοδο, με τον τρόπο που δεν είχε αλλάξει από τους αρχαίους πολέμους, εκεί πέρα κρινόταν συνήθως οι μάχες. Το ρόλο του πυροβολικού φυσικά ήταν να μην αφήνει τους αμυνόμενους, τους αντίστοιχα τους επιτιθέμενους να έχουν πολύ, πώς να το πω, πολύ σφιχτές, πολύ κανονικές Παρατάξεις, μάχε μάχες παρατάξεως όπως λέμε, ε, να διαλύουν τις γραμμές, να μην αφήνουν τους, ε, να δημιουργεί αυτός ο απαραίτητο όγκος ε, πυρός ή αλλιώς η πυκνότητα των ανδρών που επιτρέπει ε, την, ε, να σπάσουμε τις γραμμές του άλλου. Το... Και το επικό φυσικά ήταν πανταύχο παρόν, αφαινό σημαίνει για να διαλύει την εχθρική ε, άμυνα αφετέρου δε για να παρνοχλεί και να κατεδιώκει μετά. Κάτι που όπως είπαμε, απέτυχε ο Ναπολέων να κάνει στους πρόσους και εμελένε να το πληρώσει, όπως είπαμε, ακριβά. Ε, για να δείτε πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται, ε, τα όπλα συνήθως το πυροβολικό ξεκινούσε... Ε, αντίστοιχοι πυροβολικού ε, έτσι ώστε να αναγκάσει ε, τους, ε, το πεζικό, το αντίπαλο πεζικό να απλωθεί για να δίνει μικρότερο στόχο και ό, όντας απλωμένο το ε, πιο αραιά δηλαδή το το πεζικό, ένα ε, δράση του ύπηκο ε, για να τους ε, ε, ε, για να διασπάσει και να καταστρέψει, ιδανικά να τρέψει εφηγή διάφορες μονάδες. Και μετά από μια επιτυχημένη έφοδο του Υπικού, έρχονταν να πίσω το πεζικό για να εξοντώσει ό,τι είχε μείνει. Αυτά στη θεωρία, γιατί αντίστοιχα το ίδιο έκανε και ο αντίπαλος. Έτσι δεν δε περίμενε να κάνει και <coughs> έτσι γίνονταν οι μάχες. Και φυσικά, σημασία έχει ποιο θα αντίχε. Ε, περισσότερο στο τέλος ποιος θα έχει την ψυχραμία ποιο δεν θα άφηνε να υπερφαλαγγιστεί να εγκαταστροφεί εκείνη την εποχή ε, να καταφέρει κάποιος να σε υπερφαλαγγίσει δηλαδή να περάσει στο πλάι σου ή από πίσω εν πάση περιπτώσει το του επιτέθηκαν με τοπικά οι Γάλλοι και ε, απέναντί τους όμως είχαν τους Άγγλους οι οποίοι ήταν είχαν, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε είχαν πολύ καλύτερο, πολύ πιο καλά εκπαιδευμένο στρατό από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό στρατό είχαν αντιμετωπίσει οι Γάλλοι και από τους Πρόσους και από τους Αυστριακούς ακόμα περισσότερο και από τους Ρώσους ήταν πολύ πιο ψύχνεμοι πολύ πιο εκπαιδευμένοι και δεν ήταν εύκολο να τους τρέψει σε φυγή έτσι λοιπόν οι Γαλλοί του Νέοι εκεί πέρα είχαν ε, το πρώτο μικρό τους σοκ ε, να πούμε όταν ε, παρόλο την ορμή με την οποία τους επιτέθηκαν, οι Άγγλοι δεν τράπηκαν σε φύγη όπως συνήθως έκαναν άλλοι στρατές στην Ευρώπη, αλλά εκεί πέρα ανταπέδωσαν, κάθονταν και του ανταπέδυνταν πυρά και μεταμουσκέδα και πυροβολικού, αποθώντας τους αρκετές φορές. Ε, έτσι λοιπόν ε, όταν ο ΝΕΗ, και εκεί πέρα έγινε και αυτή η υπερεξήγηση που είμαι προηγουμένως ε, όταν είδε ο ΝΕΗ ότι δυσκολεύεται αποφάσισε να καλέσει πίσω εκείνο το σώμα στρατού που περίμενε ο Ναπολέον να ε, για να αποτελειώσει τους πρόσους και έτσι είχαμε ένα σώμα στρατού τον Γάλλον να κόβει βόλτα ανάμεσα στα δύο παιδιά της μάχης ε, σχεδόν όλη μέρα και έτσι λοιπόν η δεκάτη 6 Ιουνίου τελείωσε ε, και, στο, και στα σταυροδρόμια εκεί πέρα με τους Γάλλους να μην, ε, να μην έχουν καταφέρει τίποτα. Η 17η Ιουνίου έχει μείνει στην ιστορία ως ημέρα των χαμένων ευκαιριών αλλά περισσότερα θα πούμε μετά το επόμενο κομμάτι. Και ακούσαμε τώρα ένα βρετανικό εμβατήριο, ε, γνωστό σαν Λίλι ένα και αρκετά παλιό βρετανικό εμβατήριο, έχει χρησιμοποιηθεί και στον Επταετή και στον ε, Πόλεμο. Δεν ξέρω πώ είχε δει, την ταινία Μπαριλίντον, μπορεί να το θυμάστε. Ε, εν πάση περιπτώσει, ένα από τα γνωστά και παλιά βρετανικά εμβατήρια. Ε, ε, ξημερώνοντας λοιπόν 17 Ιουνίου ο Ναπολέων δεν ήταν και στα καλύτερα τον έμενε είχε νικήσει τους πρόσους αλλά δεν ήξερε που είχαν πάει πρόσοι ε, τους είχαν χάσει και δεν μπορούσαν να τους καταδιώξουν και έτσι ε, τι να κάνει ε, έστειλε τον 27ο και τελευταίο στρατάρχη που είχε κάνει ένα πολλαίων λίγες μέσα στην εκστρατεία, τον Εμμανουέλ ε, Ντεγκρούσι με, μαζί με ένα σώμα στρατών, να καταδιώξει, να βρει πού πήγαν οι πρόσοι, να τους καταδιώξει και οι δυνατόν να τους ε, νικήσει Βασικός του άγχος και ανησυχία να μην ε, ενωθούν με το στρατό του Wellington δυστυχώς όμως όπως είπαμε τα, τα λάθη της προηγούμενης μέρας είχαν οθήσει τους ε, πρόσους πιο κοντά στο Wellington και η πίεση από, το, από τον Κρουσί τους οδηγούσε όλο και πιο κοντά. Στο άλλο ποτό στο κατριμπρά ο ΝΕΗ ναι, αντί να επιτυχεί τη 17 το πρωί περίμενε Διαταγές οι οποίε δεν είχαν ε, έρθει ποτέ γιατί πίστευε ότι μετιμετώπιζε πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι είχε ε, απέναντί του. Ε, δεν, ε, οι Άγγλοι από την άλλη μεριά δεν καθίσανε άπραγοι. Επιστώνοντας ότι χάρη δεν πρόκειται να τους επιτεθούν σιγά σιγά και χωρίς να τους καταλάβει κανείς. Ε, πήραν το στρατό τους στην ουσία από τα σταυροδρόμια σιγά σιγά και κρυφά κατάφεραν να υποχωρήσουν και που υποχωρήσαν, υποχώρησαν εκεί που ο Δούκας του Γολίνγκτον είχε ήδη ε, προετοιμάσει το μέρος που θα αντιμετώπιζε τον Απολέοντα κοντά, λίγο πριν από ένα ε, χωριό της Αποχής, λίγο έκτατος του το Βατερλό που έμελε να γίνει διάσημο, Ο Δούκας του Γολίνγκτον το είχε εντοπίσει σαν ένα από τα πιθανά σημεία που θα ήθελε να δώσει τη μάχη και είχε καταφέρει αυτό που ο Ναπολέον ε, δεν κατάφερε να διαλέξει το πεδίο της μάχης. Ε, είχε μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτά τα το, το πλεονεκτήματα που είχε δει ο, ε, ο Wellington ήταν ότι είχε ε, μια σειρά Λόφων. Ε, όχι Λόφων Χαμηλών υψωμάτων ε, Πίσω από τα οποία θα μπορούσε να έχει το στρατό του Ή στην κορυφή των οποίων θα μπορούσε να έχει το πυροβολικό του Έτσι έχει μια πολύ καλή θέα της παιδιάδας μπροστά του Και είχε και σημεία Στα οποία θα μπορούσε όπως λέμε, να αγκυρώσει Τις δυνάμεις του Να τι θερμοποιήσει Για να μην έχει τον κίνδυνο Να τον, ε, ε, να τον υπερφαλαγίσουν οι Γάλλοι Επίσης το σημείο αυτό το βατερλό ήταν κοντά, ήταν στην ίδια ευθεία, ήταν δυτικά της πόλης της Γουάβρ που είχε καταφύγει ο κύριος όγκο του προσικού στρατού και πραγματικά θα μπορούσε ο Μπλίχερ να τον, ε, περιμένει τον, Μπλίχερ να τον ενισχύσει. Και ε, το βράδυ 1η 7η, πραγματικά ο Μπλίχερ παρά τις αντισχύσεις του Γκάις Νάου ε, υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε έσπευδε προς βοήθεια του ο Γόλινγκτον μόλις ακούγε τους, ε, ήχους της, ε, τους ήχους της μάχης. Έτσι λοιπόν ε, παράταξε ε, το στρατό του ο Γόλινγκτον και περίμενε τον απολέοντα. Φανταστείτε τα νεύρα του αυτοκράτερα όταν στις, στις 17 Ιουνίου ε, κάποια στιγμή αργά προς το μεσημέρι διέταξε τον νεοί επιτέλους να επιτεθούν του έστειλε και τι ενισχύσει και να επιτεθούν Μόνο και μόνο για να του πούν ότι οι Άγγλοι είχαν φύγει. Επιτέθηκαν και δεν βρήκαν κανέναν. Οι Άγγλοι είχαν εξαφανιστεί θέλοντας και μη λοιπόν ο Ναπολέων. Δεν μπορούσε να αφήσει και τους Άγγλους να φύγουν μέσα από τα χέρια του. Δεν είχαν φτάσει του καταφέρα να το του τους ότι που βρίσκονταν πλέον στο Βατερλό. Και έτσι την 17η έφερε και ο Ναπολέων το στρατό του εκεί στο Βατερλό δρόμο προς το Βατερλό. Να αναφέρω ότι το Βατερλό ήταν πάνω στο δρόμο για τις Βρυξέλλες και έτσι ο Βίλιντον μπορούσε ε, να στέλνει στις Βρυξέλλες. Είχε ε, τη κραμμή νεφωνή Ανεφοδιασμού τόπο τη Βρύξαλε πήρε μαχικά νερό, τρόφιμα και μπορούσε να στέλνει εκεί του ε, τραυματίε του. Και πλέον προ το εκεί ήταν και, αν δεν πήγαιναν τα πράγματα καλά, ήταν και ο δρόμο τη υποχώρηση, ο δρόμο που τον οδηγούσε στα λιμάνια, έτσι, στα λιμάνια τη Μάγκη, από όπου θα έκανε το στρατό του στην, ε, στην Αγγλία. Πάμε όμω, και έτσι πέρασε η 17η. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε ένα άλλο πολύ γνωστό γαλλικό εμβατήριο, το χαιρετισμό των Αιτών. Μην ξεχνάμε ότι ο ήταν το σύμβολο του τη αυτοκρατορικής Γαλλία, το σύμβολο του Ναπολέοντα. Και πάνω στι γαλλικές σημαίε και σημαίε των συνταγμάτων υπήρχαν οι Αιτοί. Είχαν του ε, επάνω. Και ήταν μεγάλο, το μεγάλο τρόπο να. Ε, για κάποια εχθρική μονάδα να πάρει τη σημαία ενό που είχε έτο επάνω. Έτσι ήταν τα πιο διακεκριμένα συντάγματα αυτά στο γαλλικό στρατό. Να καλησπέρισσω και του υπόλοιπου φίλου που είναι στην παρέα και μα ακούνε. Ε, και πάμε τώρα στην κυρίω μάχη του Βατερλό στι 18 Ιουνίου του 1800. 18 Ιουνίου λοιπόν, του 1815. Το ήδη φυσικά οι προετοιμασίε είχαν ξεκινήσει από τα ξεκιμαρώματα. Τα ξεκιμαρώματα τη 18 Ιουνίου ο Βέλλιγκτον, όπω είπαμε, έλαβε μήνυμα από τον πλήχηρό ότι θα έρθει, θα σπεύσει σε βοήθειά του Έτσι. και ε, πραγματικά. Τα ξημερώματα, τι 4 ώρα τα ξημερώματα, το τέταρτο σώμα του προσικού στρατού ξεκινάει να αρχίζει να ετοιμάζεται, να σπεύσει προς βοήθεια του Wellington. Στο βράδυ τη 17ης προς 18ης 18 Ιουνίου, ε, είχα, ήταν ένα βροχερό βράδυ. Έβρεχε, Ιουνίο βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι μέχρι και τα μέσα τη εβδομάδα και εδώ έβρεχε. Φανταστείτε λοιπόν, και πέρα που μιλάμε για Βέλγιο, έτσι μιλάμε για σαφώ βόρεια, πιο βόρεια Ευρώπη, ε, οι καλοκαιρινέ βροχέ είναι μάλλον συνηθισμένε. Ε, τη 9 η ώρα το πρωί, ο Ουίγκτον ήταν έτοιμο και η ε, περίμενε τον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέον δεν ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του στρατού του παρά στις 10 το πρωί και ταλαιπωρήθηκε λίγο σε αυτό, κυρίως την τοποθέτηση του περιβολικού γιατί όπως είπαμε περίμενε να στεγνώσει λίγο και το έδαφος. Το έδαφος που, που έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο του στην πρώτη φάση της ε, μάχης ε, στην ουσία ήταν ε, χωράφια. Ε, έτσι, οι στρατή κινούνται μέσα από την ύπεθρο οι δρόμοι της εποχής το ξέρω δεν ήταν οι εθνικές οδοί που έχουμε σήμερα ήταν δρομάκια χωματόδρομοι ε, ήτανε σαφώς και δεν μπορούσε ένα στρατος να έχεις του πίσει ε, τους δρόμους μου βάδιζαν ε, στο δρόμο και οι μάχες φυσικά θέλουν, θέλουν χώρο να Συζητάμε για τουλάχιστον 100.000 άντρες σε κάθε πλευρά. Λαμβάνεστε ότι ήθελαν το χώρο τους. Και φυσικά οι πηδιάδες της Ευρώπης ήταν ε, ε, στη διάθεσή τους. Και έτσι λοιπόν σε χωράφια, σπαρμένα χωράφια Ιούνιος, φανταστείτε. Εκεί πέρα λοιπόν μέσα στη λάσπη και στα Σπαρτά... Ήτανε, είχανε σιτάρια, έτσι ήταν και λιεργούμενα βροτεμάχια και λοιπόν περίμεναν οι Άγγλοι, τους γάλους στην απολέοντα. Ε, ο ΛΟΝ λοιπόν ταλαιπωρήθηκε από το έδαφο και μέχρι τις 10 ε, πάλευε να φέρει το στρατό του στη, στη θέση του. Η μάχη στην ουσία ξεκίνησε στις... Ε, 11 Στις 11.30 το πρωί ξεκίνησε ο λεγόμενος μεγάλος φομβαρδισμός με των συμμαχικών γραμμών από το πυροβολικό νεοπολέοντα. Να πούμε ότι το γαλλικό πυροβολικό και τα κανόνια θεωρούνται τα καλύτερα ίσως εκείνης της εποχής. Και ξεκίνησε με ένα φομβαρδισμό πυροβολικού για να αναγκάσει τους Άγγλους, όπως είπαμε, να αναπτύξουν, να αναπτυχθούν, να ρεώσουν και να τους αναλάβει μετά το γαλλικό ε, υπηκό. Να πούμε εδώ πέρα ε, ότι το ωραίότερο πράγμα ίσως στους Ναπολόντιους στρατούς ήταν ε, οι στολές, έτσι, ε, αυτές οι όμορφες οι πολύχρωμες στο, ε, στολές που είχαν ε, με τα φτερά, με τα, ε, με τα χρυσά, με τις επομίδες, με... Ε, όλοι αυτοί ε, με όλα αυτά τα διακοσμητικά που είχαν και τουλάχιστον στην εμφάνιση ήταν πάρα πολύ όμορφες. Βέβαια είχαν και πρακτική σημασία γιατί κάπως έπρεπε να μπορείς να ξεχωρίζει εύκολα τους δικούς σου από τους εχθρούς και μην νομίζετε ότι, ότι είναι εύκολο, ακόμα και σήμερα ε, είναι δύσκολο με όλα τα μέσα που έχουν, φανταστείτε εκείνη ε, την εποχή. Οι ήταν πολύ βασικές, αφενάς να ξεχωρίζει ο καθένα του δικού του, φαντάζομαι, και από απόσταση οι στρατηγοί να μπορούν να βλέπουν ποια μονάδα είναι πια και τι περίπου γίνεται στη μάχη. Άλλωστε, δεν είχε πω, τότε, ε, περισσότερο σημασία είχε να φοβήσει τον άνδρα σε δει και να φοβηθεί, και σε αυτό βοηθούσαν οι στολές, έτσι με τα ψηλά καπέλα που δίναν όγκο στου άνδρε, παρά να κρυφτεί για να μην σε πετύχει. Και όπω είπαμε, τα πλάτα τη εποχή ήταν τέτοια που για να σε πετύχει από μακριά ήταν δύσκολο. Έτσι, δεν κινδύνευες τόσο πολύ. Ε, περισσότερο κινδύνευες να τρομάξεις, να φοβηθείς μπροστά στον αντίπαλο, να ε, χάσεις τη συνοχή σου στα μονάδα, να, να τραπείς σε φυγή και τότε ήταν σίγουρο ότι ε, θα σε προλάβαινε ή το υπηκό ή το άλλοι που έρχονται από πίσω και θα σε σκότωναν. Έτσι. Και βέβαια, ε, οι στολές, οι ε, μπορούμε να τις βλέπουμε σήμερα και να τις διεύω, αλλά μην ξεχνάμε ότι η φρίκη της μάχης και του πολέμου παραμένει η ίδια και συζητάμε για μία εποχή που δεν υπήρχαν οι σύγχρονες ιατρικές φροντίδες, ε, ούτε για τους τραυματίες, έτσι, δεν μπορούσαν να σωθούν οι δεν υπήρχαν αντιβιωτικά, έτσι, για τις πληγές που μολύνονταν υπήρχε τίποτα από τα φαρμακευτικά. Άλλωστε ένα από τα προβλήματα όλων των Απολόντιων στρατών, πέρα από, τη, πέρα από το φαγητό, έτσι, ήταν ο υψηλός ε, ε, αριθμός αποσιών λόγω ασθενειών. Φανταστείτε, παρόλο που ήταν και καλοκαίρι, έτσι, ε, τόσους μήνες, γιατί η Εξτρατία κράτησε αρκετό καιρό, Μπορεί οι μάχε να κατάγαν μία-δύο μέρε, εξτρατεί όμω κάθε και του μήνε. Καταστρέφεται στο ύπεθρο, βροχέ ε, κιόλα, και με τι συνθήκε υγιεινή, απλά δεν υπήρχαν συνθήκε υγιεινή τότε, α δείτε τι γινόταν με τι ε, ασθένειε. Ε, πολύ συχνά που μπορούσε μέχρι και το 30% μια μονάδα να ε, είναι ασθενή. Παρ' όλα αυτά όμω, όπω η ιστορία έχει αποδείξει. Έτσι, δεν έπαυαν οι στρατεί, αυτοί είναι ε, εξαιρετικά θανατηφόρη θα και, και στη μάχη και στο πεδίο. Και ε, δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει. Η φρίκη του πολέμου, όπως λέμε, παρόλα τα μέσα που άλλαξαν, έχει ε, παραμείνει η ίδια. Μικρή παρένθεση, αλλά απαραίτητη κατά την απόψή μου. Και έτσι λοιπόν, 11.30 η ώρα ξεκινάει, ο Ναπολέων να βαρδίζει τις γραμμές του Γουέλινγκτον, οι οποίοι βέβαια ήταν, επειδή ο Γουέλινγκτον είχε διαλέξει με Σοφία, όπως είπαμε, το μέρος που στη μάχη, ήταν σχετικά προστατευμένες οι μονάδες του, ήταν πίσω από το ύψωμα, τότε δεν είχαν όλμους, είχαν κανόνια που λίγο πολύ πυροβολούσαν, κανιβολούσαν, ευθεία κατά κάποιο τρόπο ε, δεν μπορούσα να δώσουμε μεγάλη κλίση και έτσι ένας πολύ επιτελεσματικός τρέπο ήταν να ήσουν ξαπλωμένος πίσω από κάποιο ε, κάποιο πισωματάκι. Ακριβώς αυτό έκανε λοιπόν εκεί ο Γκουλίνγκτον και παρά το μεγάλο αρδιασμό του Ναπολέοντα ε, οι απώλειες ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι θα περίμενε κανείς. Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι μας. και φυσικά είναι ένα αγγλικό ε, τραγούδι όχι ακριβώς εμβατήριο αλλά είναι πολύ δημοφιλές ε, με τους ε, άντρες που είχαν καταταγεί στο, στο στρατού τη αγγλικούς στρατούς της εποχής ε, που λέει πλη, παίρνουμε το Σελήνη τότε, έτσι πληρώνταν τότε το Σελήνη του και πάμε όπου ο βασιλιάς Γιώργιος ο, ο τρίτο, έτσι ο τελός βασιλιάς αν ξέρετε διατάξει φυσικά δεν ήταν ο βασιλιάς ευτυχώς για τους Άγγλους που έκανε κομμάτω στην Αγγλία. Είτε από εκείνη τα χρόνια ήταν το Αγγλικό Κοινοβούλιο και οι πολιτικοί που είχαν τον κυριότερο ρόλο. Και ίσως έχετε ακούσει μία από τις σπουδαίες μορφές της εποχής, τον William Pitt, το νεότερο, ένα πραγματικά νεαρό πρωθυπουργό της Αγγλίας, που είναι αυτός που νίκησε τον ε, Ναπολέοντα. Θα λέγαμε σε πολιτικό ε, ε, επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ε, είχαμε πει ότι ξεκινήσε το βομβαρδισμό το πρωί. Πολύ αργά για τα δεδομένα της εποχή έτσι μας ε, με το πρώτο φως του ηλίου ξεκινούσαν. η βροχή όμως, ο βροχή λίγο, ξεκινήσαν πιο αργά και... Ε, ξεχάσει με τους πρόσους είπαμε οι Γάλλοι και ξεκινούμουν οι πρόσοι τι έκαναν οι πρόσοι επιτέλους τους βρήκε ο Γκρουσί ε, ο Γκρουσί που είχε στείλει ένα πολλαίον να καταδιώξει τους πρόσους επιτέλους τους βρήκε εκεί κοντά στη Γουάβρα ο Γκρουσί τώρα μία από τις αποφάσεις της πιο ατυχιστής ημέρας άκουσε τα, τους κανονιβολισμούς και λέει α, εντάξει, ξεκίνησε η μάχη και θα κερδίζει αυτό το κράτο να επιτεθώ στους ε, πρόσους και συνέχισαν να επιτίθεται στους πρόσους. Όμως, από την πλευρά που επιτίθεταν στους ε, πρόσους, στην ουσία, ε, σαν να τους, να το πω πολύ απλά, τους έσπρωχνε προς τη μεριά της μάχης, τους έσπρωχνε προς τη μεριά των άγλων του Wellington. Και φυσικά, οι πρόσοι, μετά τα ο... καθυστέρησαν, βέβαια γιατί α, είχαν να αντιμετωπίσουν την επίθεση του Γκρουσί, του Γάλλου Γκρούση. Ε, Όμω ε, εκεί πέρα πάλι ο, ο πιο δειλό, να το πω έτσι, πιο γνάζε, νάου, ήθελε να σταματήσει την όλη επιχείρηση. Και να αντιμετωπίσει τον Κρούσι, όμω με επιμονή του Μπλίχερ που επέμενε ότι, ότι είχε υποσχεθεί ένα θέμα τιμή για αυτόν, γιατί είχε υποσχεθεί στον Βουέλινγκτον να θα τον βοηθήσει. Πα περιπτώσει, οι πρόσθετε τελικά κάπου τα ξεμπέρδεψαν, άφησαν δύο σώματα στρατού να αντιμετωπίσουν τον Κρούσι και άλλα δύο σώματα στρατού θα πήγαινε να βοηθήσουν τον Βουέλινγκτον εναντίον του Ναπολέοντα. Χαρακτηριστικό τη ανεπάρκες μας μου επιτρέπει να πω του ε, έτσι και πολύ ιστορική διαφορά, κατακρίνει ότι κατάφεραν έχουν κατακρίνει, ότι κατάφεραν η πρόσοι να πάρουν από το πεδίο τη Μάχης δύο ολόκληρα σώματα στρατού, έτσι, κάνουν 52.000 άντρες, έτσι, για να καταλάβουμε τι λέμε, χωρίς οι ανείχνευτές του, χωρίς ο Γκρουσι, χωρίς κανένας από τους άλλους να καταλάβει τίποτα. Και να, και να τους ανακόψει θα μπορούσε αν ο Κρουσί να έχει απλώσει, να έχει κάνει λίγμα, να τους είχε ανακόψει την πορεία να μην παραβοηθήσουν τον Γουέλνιγκτο. Ε, Παρ' όλα αυτά ο Κρουσί επέμεινε εκεί στη μετοπική του ε, επίθεση, εγνώντας τι γινόταν αριστα, αριστερά του μόνο και δεξιά του, δεν γινόταν τίποτα, εγνώντας τι γινόταν στην ε, ε, λίγα χιλιόμετρα ε, παρακάτω. Ο, να πω από την δημιουργία. απογοητευμένο από τα πεφτωχά αποτελέσματα ε, του βομβαρδισμού, διατάζει ακόμη περισσότερα ε, κανόνια να αναπτυχθούν ε, και να βομβαρδίζουν τις ε, θέσεις του Άγλου. Παράλληλα, ε, ε, ε, βλέποντας, ε, εχμαλωτίζοντας κάποιους πρόσους ανηχνευτές, τους άρους, ε, προσικοϊπικό δηλαδή, έσαν να αντιλαμβάνονται ότι οι κάπου κοντά θα είναι και έτσι ε, αποδέσμευσε κάποιες δυνάμεις την πρώτη γραμμή το πούμε έτσι και είχε stand-by σε περίπτωση που εμφανιστούν οι πρόσοι και, και αύξησε και το πυροβολικό του σκόπιβε πρώτα να ε, κανονιβολήσει να εξαφανίσει τους άλλους με το πυροβολικό για να, ε, μην, ε, για να πετύχει μια γρήγορη νίκη μετά με το πεζικό και το υπικό του. Στοιχόν όμως, όμως γι' αυτόν όπω είπαμε το έδαφος επειδή είναι βρεγμένο, οι μπάλε των κανονιών τη εποχή δεν μπορούσαν να πηγήσουν, δεν είχαν εκρηκτικέ. Μην κοιτάτε, σε πολλέ στενεί, κάνω το λάθο και βλέπετε εκεί που σου κάνω την μπάλα των κανόνων, γίνεται έκρηξη όπω σήμερα. Όχι, δεν είχαν τέτοια πυρομαχικά. Οι μπάλε ήταν συμπαγέ, συμπαγή σίδηρο. Οι... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι θανατηφόρε. Το τρόπο που λειτουργούσε ήταν ότι ό,τι έβρισκα στο δρόμο τη αυτή η σιδεράνια καυτή μπάλα, ε, φυσικά το, το διαμέλιζε, το, το τσάκιζε. Έσκαγες το έδαφο και με, όπως το μπαλάκι του τένις με την ταχύτητα που είχε, έσκαγες το έδαφος, αναπηδούσε και έπαιρνε και, και θέριζε και τους παρακάτω. Ε, όταν όμως το έδαφο δεν είναι σκληρό, δεν είναι πατημένο και είναι μαλακό, είναι λάσπη από τις πριν μέρες, εκεί που ε, θα πάρει πώς θα πάρει, εκεί που θα πέσει, όμως κλατ, δεν θα αναπηδήσει πολύ, θα, θα κολλήσει τη λάσπη όπως, όπως α πούμε και στο ποδόσφαιρο που λέει αν έχετε έχει δίκαιο φαδιακόπη και ο γόνας επιθένε να πηδούσε μπάλα ακριβώς το αντίστοιχο ήταν και στην εποχή ε, παράλληλα όσο γινόταν αυτό να απολέωνουν στο αριστερό του πλευρό υπήρχε, είχε κάποιες αγγλικές μονάδες που είχαν οχυρωθεί σε ένα σατό να το πούμε έτσι σε μια έπαυλη της, της εποχής Αυτ, ναι τα σατό που λέμε με, τα, με το κλασίδιο και σε ένα μικρό κάσ, κάστρο Εντάξει. Ε, Μπορεί να το πει, και έτσι και ε, έστειλε, είχε οχυρωθεί και κάποιες αγγλίγες μονάδες και έστειλε ε, κάποια συντάγματα να τους, ε, να τους διώξουν από εκεί για να έχει μέσα στα πόδια του να μην εμποδίζουν τα σχέδιά του για, ε, τις, περαιτέρω, ε, για τις περαιτέρω επιθέσεις που σκόπευε να κάνει. Ε, και έτσι λοιπόν εκεί όμως το ογκμό το όπως λέγονταν αυτό το σατό, αυτή η έπαυλη, αν θέλετε, ε, ήταν... Ε, οι Άγγλοι δεν ήταν αποφασισμένοι να το αφήσουν έτσι εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες περιτοντιθέτου διαταγές από το γορήνι οι Άγγλοι που ήταν εκεί αποφάσισαν να αντισταθούν ε, μέχρι σε σχάτων που λέμε. Και ήταν και αρκετά αποτελεσματική και έτσι σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβει καλά καλά αναπολέον ε, το ένα... Μετά το άλλο, όλο και περισσότερα, ε, ε, όλο και περισσότερε του που είχαν οι διοικητέ του στο αριστερό πλευρό, να το πω έτσι, όπω έβλεπα να πω αριστερό. Έτσι, ε, πήγαιναν να βοηθήσουν να πάρουν αυτή την απόφαση του γκμου, Το οποίο δεν ε, εντάξει, ήταν ενοχλητικό, αλλά δεν ήταν και η κύρια ε, αποστολή που του είχε εκεί πέρα. Ε, Ναπολέων. Εν πάση περιθώσει εξέλιξονταν έτσι αυτά τα γεγονότα και είχαν ε, και οι Άγγλοι μέχρι στις δεν είχαν, μπορούμε να πούμε, ότι είχαν ενοχληθεί ε, είχαν, είχαν αρχίσει βέβαια να παθαίνουν αρκετές απόλυσεις γιατί είναι μου βραδύμος, όσο αποτελεσματικός και να είναι ε, έχει το τίμημά του ε, με πάση περιπτώσει όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα ήταν ε, ε, ήσυχα για να απολεόνται μάχη μπορούμε να, μπορούμε να το πούμε ε, ε, ο Ναπολέον όμως ε, αποφάσισε ότι φτάνει μέχρι εκεί ε, Ήρθε η ώρα να ε, πάμε να ξεκινήσουμε στα, ε, στα αλήθεια να νικήσουμε τους Άγγλους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να πάμε να δούμε τι έγινε. Να καλή Τηριο του ε, μία από τις προσφορές του μια από τι προσφορέ του ναπωλέοντα στα γαλλικά πράγματα ήταν και η ίδρυση τη στρατιωτική σχολή του Σανσυρ, η σχολή από την οποία βγαίνουν η αξιωματική μέχρι και σήμερα, οι του γαλλικού ε, στρατού και τη χοροφυλακή σανπατόμε. Ε, Πασιτό, άλλη μεγάλη, άλλη μεγάλη του Ναπολέοντα, θα λέγαμε στα πράγματα. Τα στρατιωτικά τη και για το οποίο κατηγόρησαν τότε το Ναπολέοντα η πολιτική του αντίπαλοι ότι προσπαθεί ε, ότι, δι, ότι δίνει παιχνιδάκια σε βετεράνους πολέμων και τους απάντησε ο Ναπολέον το γνωστό ότι οι άντρες κυβερνούνται με παιχνιδάκια. Εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είχε πολύ άδικο σε αυτό ο Μέγας Ναπολέον. Έχουμε όμω φτάσει μία το μεσημέρι και πλέον ο Ναπολέων εξαπολύει το στρατό του, το πεζικό του εναντίον του κέντρου των Αγγλικών Δενάμενων. Σκοπός των Ναπολέοντα είναι να δώσει ένα αποφασιστικό χτύπημα στο κέντρο των άκλων να διαλύσει την αντίσταση και από εκεί να το υπηκό του, το περίφημο γαλλικό υπικό, βλέπετε και σήμερα στις επίσημες θελετές της Γαλλίας τους uh, Γάλλους κύχασιέ όπως λένε τους θωρακοφόρους ε, οι οποίοι βέβαια τώρα είναι στις παρελάσεις έτσι αλλά τότε ήταν ένα από τα πιο επίφοβα σώματα βαρέως α, υπηκού αυτός είναι ο σκοπό του Νοπολίου, και έτσι θυμάστε εκείνο το σώμα που 16 και 17 Ιουνίου έκοβε λοιπόν αυτοί λοιπόν είχαν τη μήνενη πρώτη την αμφίβολη <laughs> αν είσαι στην αμφίβολη τιμή, είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα επιτεθούν στου Άγγλου. Και πράγματι, το, Derlon, το σώμα του Ντεγλόν, έτσι λεγότανε, επιτίθεται ε, μία μισή ώρα στο γαλλικό κέντρο και βρίσκονται απέναντί του τον παλιό του συνόριμο τον Σερ Τόμας Πίκτον, με, φυσικά με το επιτελείο του, και με του ε, ε, με, το με του. Οι Άγγλοι για άλλη μια φορά αποδεικνύονται. Πολύ ψύχρεμοι δεν σπάνε μπροστά στις γαλλικές φάλαγγες, κρατάνε αξιοθάυμαστα θα έλεγα, τις ε, γραμμές τους και το σώμα των τερλών, ε, αναγκάζεται να αποχωρήσει, ε, ενώ παράλληλα όπως υποχωρούν, ο υπασπιστής, ε, ο δεύτερος στη τάξη του σερτόμα Πίγκτον, αντεπιτήθεται. Να πούμε ότι μια σφαίρα σκότωσε σε αυτή την πρωτοιπιθέση των Σερτόμας Πίγκτον, Πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, ε, αυτό ήταν ε, μες στους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι δίκητες της εποχής. Δεν ήταν τόσο ε, οι μάχες ε, για τους δίκητες, ήταν αρκετά ε, επικίνδυνες. Ε, με πάση περιπτώσει, το ε, αγγλικό κέντρο όχι μόνο κρατάει, αλλά και αντιπιτίθεται. Ε, στη συνέχεια όμως οι Γάλλοι που υποστήριζαν τα γαλλικά σώματα αντεπιτήθενται και αυτά με τη σειρά τους Άγγλους που, που κατεδίουκαν το σώμα του Ερλών και έτσι περίπου μια ώρα μετά στις 2 το, ε, το μεσί έχουμε τη μεγάλη επίθεση του Βρετανικού Υπικού, ο δούκαστου. του. Oxbridge με δύο ε, ταξιαρχίες βαρέως ε, βρετανικού επικού. Δεν είχαν και πολύ επικό, με σχεδόν όλο το επικό. Τα περίφημα Scots Grace, ε, αν έχετε ακούσει, λοιπόν επιτίθεται και ε, τρέπει σε φυγή τους Γάλλους. Ήταν δε, τόσο επιτυχημένη η επίθεση που, ε, που ήταν φυσικά και δημιούργησε το εξής πρόβλημα ότι ότι έτρεψε τόσο αποτελεσματικά σε φυγή τα γαλλικά σώματα μπροστά του, που οι, δεν μπόρεσαν ε, οι διοικητέ ε, του Αγγλικού Υπουργού να συγκρατήσουν τους άντρε και να τους ε, επαναφέρουν στην τάξη. Ε, και αυτοί καταδίκουν, σαν να καταδιώκουν τους όλους, μέχρι τις γαλλικές γραμμές έφτασαν μπροστά στα, ε, στα, στη μεγάλη πυροβολαρχία που προηγουμένως είχε αναπτύξει αναπολέοντας. Δεν κατάφεραν όμω να καταστρέψουνε αυτό τα περιβολικά και συνέχεια η αντεπίθεση των γάνων, τους του έβγαλε στην ουσία εκτό μάχης, Του έτρεψε με τη σειρά του ε, σε φυγή και ε, πάθανε βαριέ απώλειε. Και έπρεπε και πήγαν μετά στα μετώπίσταν για να ανασυνταχθούν. Και έτσι Πρώτο μεγάλο ε, δράση, μύρος στι τέσσερις το απόγευμα, τελείωσε η πρώτη μεγάλη ε, δράση αυτή τη ε, μάχης. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Είσαμε και το εμβατήριο από τα Scotch Greys, το περίφημο αυτό τε μήμα του Αγγλικού υπηκού, από το γκρι χρώμα των αλόγων του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε στα και τα γεγονότα πλέον μετά την πρώτη αυτή επίθεση εξελίσσονται ταχύτατα. Ε... Οι Γάλλοι αφού έχουν στην ουσία θέση εκτός μάχης το αγγλικό επικό ρίχνουν το δικό τους βαρύ επικό στη μάχη. Ο Οίνιντον δεν έχει άλλη επιλογή από το να φτιάξει τα περίφημα τετράγωνα κλειστούς πυκνούς σχηματισμούς με τους άντρε του οι οποίοι τους επιτρέπουν να αντισταθούν στην ορμή του ε, γαλλικού επικού εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, χιλιάδες γάλλοι επίσης ε, πουλιορκούν τα τετράγωνα, ε, των ε, τα αγγλικά τετράγωνα και στην ουσία ε, ε, φαίνουν το χάος στι αγγλικές ε, γραμμές, γιατί κινούνται ελεύθερα μεταξύ των τετραγώνων και καταλαβαίνετε ότι όποιο δεν είναι προστατευμένο, όποιο δεν ε, μέσα στι τετραγώνε ή κάπου οχυρωμένο, ε, την έχει πατήσει. Όμω οι Άγγλοι ήταν ειδικά εκπαιδευμένοι για τέτοιε περιστάσει. Ήξεραν την ισχύ του γαλλικού υπηκού και ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι. Κι έτσι τα αγγλικά τετράγωνα εκείνο το απόγευμα κατάφεραν να Κρατήσουν, από τις λίγες φορές της συντορία των Μαχών που έγινε αυτό κατάφεραν να κρατήσουν το γαλλικό υπηκό Κάποια στιγμή ο ΝΕΗ ε, δέσμευσε όλο το γαλλικό υπηκό στη, στη μάχη ε, Βέβαια αυτό δεν ήταν εύκολο και για τους ε, Άγγλους ε, στη, Από πίσω από το γαλλικό υπηκό ας να φτάνει βέβαια και τα υπόλοιπα σώματα του γαλλικού τα οποία βέβαια το πεζικό δηλαδή, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει όταν ήσουν ε, οχυρωμένο κατά κάποιο τρόπο σε τετράγωνο. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, το γαλλικό υπηκό αποθήθηκε, κατάφερε να το αποθήσουμε με μεγάλε και με πολύ ε, Κόπο να το πω ε, με εξοθαύμαστη πειθαρχία, κατάφεραν ε, να επιβιώσουν εγγλικές γραμμές, να επιβιώσουν και τη μάχη που ακολούθησε με το γαλλικό πεζικό και τους ε, απέθυσαν με βαριές βέβαια απώλειες και για τις ε, δύο πλευρές. Έχουμε φτάσει ήδη στις έξω το απόγευμα και... Ο ΝΥ ετοιμάζει την τρίτη επίθεση στο ε, κέντρο των, ε, του Γολινγκτον. Ο Ναπολέον τι κάνει. Ο Ναπολέον ασχολείται με τους πρόσους. Τους πρόσους που έχουν αρχίσει να φτάνουν στα δεξιά του και μαζί με ένα τμήμα της διάσημης φοράς έχει πάει να τους αντιμετωπίσει. Και τα καταφέρνει πολύ καλά και μέχρι ε, της, ε, και εκεί γύρω στις 6.30 η πρώση ε, αυτή τη στιγμή ε, καταφέρνει και ελέγχει την πρωσική ε, προέλαση. Ε, εν τω μεταξύ η τρίτη αντεπίθηση του ΝΕΗ είναι επιτυχημένη ε, και έτσι ε, ο ΝΕΗ καταφέρνει και ε, παίρνει τους ε, στόχους του ε, ε, αποθεί τους Άγγλους από τα σημεία που ήθελε και ο, το Βρετανικό κέντρο είναι σχεδόν, ε, είναι, είναι σχεδόν ανοιχτό. Έχουν μείνει πολύ λίγε αξιόμαχε μονάδε να το υπερασπίζονται και ο Γουαλνίνγκτον βρίσκεται πραγματικά σε μεγάλη κρίση. Όμω και ο ΝΕΗ δεν έχει, οι Γάλλοι δεν έχουν έτοιμα τα στρατεύματα εκείνα που θα του επέτρεψαν, ξεχάμε, το είχαν ξοδέψει όλο το τυπικό του προηγούμενο και δεν είναι κανεί έτοιμο αυτή τη στιγμή για να εκμεταλλευτεί αυτό το άνοιγμα. Όμω εκείνη την κρίσιμη στιγμή αρχίζει να φτάνει και το δεύτερο το πρώτο το πρώτο προσικό σώμα κοντά στις γραμμές του Γολίνγκτον και αρχίζει σιγά σιγά να τον ενισχύει ο Ναπολέων βλέποντας ε, ε, ότι αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή της ε, μάχης αποφασίζει και κάνει παίζει το τελευταίο του χαρτί αποφασίζει να δεσμεύσει την αυτοκρατορική του φρουρά και να τη ρίξει στη μάχη πάμε να και το Εμβατήριο της αυτοκρατωρικής φρουράς. η αυτοκρατορική φρουρά του Ναπολέοντα την μεγάλη της επίθεση εναντίον του σχεδόν ανύπαρκτο πλέον βρατανικού κέντρου ο ίδιος ο Βέλινγκτον προσωπικά φέρνει στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή τους δις τελευταίες του ε, εφεδρίες. και εφτα, στις 7.30 η πρώτη ξεκινάει η επίθεση ξεκινάει η μάχη με την αυτοκρατορική φρουρά στο κέντρο του Βουίλινγκτον. Η αυτοκρατορική εύκολα διαλύει τις πρώτες μονάδες που συναντά μπροστά της και προχωράνε σε σφιχτή παράταξη. Ο δρόμο μπροστά τους είναι ανοιχτός και αρχίζουν να ανεβαίνουν τα υψώματα που είχαμε πήγε κατά... ήταν παραταταγμένοι, είχε παρατάξει νωρίτερα ο Wellington της δυνάμεις του και τότε εκείνη τη στιγμή ο Wellington φωνάζει το περίφημο όρθη φρουροί και μέσα από τα στάχια, στην κορφή του υψώματος, σηκώνονται οι τελευταίες του αξιόμαχιες μονάδες. Είναι οι Cold Stream Guards, οι μονάδες του αγγλικού ε, εντίστοιχες ας πούμε ε, αγγλικές μονάδες και... Ε, έχουν φτιάξει μια βαθιά γραμμή πυρός εμπαραδεδευμένη σε γραμμή με αρκετό ρίσκο θα έλεγα γιατί δεν έχουν βάθος έτσι, τέσσερις άνδρες είναι το βάθος της γραμμής σε αντίθεση με τους 50 άνδρες και παραπάνω που ήταν το βάθος της στήλη, καταλαβαίνετε και με το δημιουργούν με συνεχείς πυροβολισμού, δημιουργούν ένα φράγμα πυρός και προσπαθούν να αποθήσουν την αυτοκρατική φορά. Είναι πραγματικά η στιγμή που όλα κρέμονταν από μία, ε, από μία τρίχα. Είναι η στιγμή εκείνη που θα τα έκρινε όλα και η ανώτερη δύναμη ε, πυρό των Άγγλων συν το γεγονό ότι οι Γάλλοι ε, ανέβαιναν προς τα πάνω στο λόφο ε, σταμάτησαν, τη φορά, σταμάτησαν την προέλαση της αυτοκρατορικής φρουράς ε, και η φρουρά σπανίως έχει σταματήσει δεν ήταν αυτό και επειδή από πίσω έρχονταν ε, ο τρόπος που προχώρησαν σταμάτησαν οι πρώτη από πίσω έσανε επικρατή σύγχυση και έσανε να χάνουν το σχηματισμό τους εκείνη τη στιγμή ο Γκλίνγκτον είδε ότι η ε, Γάλλοι ήταν ευάλωτοι και διέταξε γενική προέλαση καθόλου το μήκο του μετώπου με όσε μονάδες είχαν μείνει. Και οι Άγγλοι ας ανακατεβαίνουν ε, το, το λόφο ε, χωρίς να ε, οι Γάλλοι να του πιστεύουν στην ουσία τα μάτια τους. Ο Ραπολλών εκείνη τη στιγμή καταλάβει ότι ο Ρπωλόν είχε ε, αρχίσει να ασχολείται πάλι με τους πρόσοι. Οι ξανά ε, ξανάρισαν την αντιπίθεσή τους εκείνη τη στιγμή και ο, οι Γάλλοι, ο γλυκός στρατό, είδε τη φρουρά πρώτα να στέκεται, να μην μπορεί να προχωρήσει και στη συνέχεια, κατά την πίεση της πληρωτικής, ε, θα έλεγα, προέλασης, να υποχωρεί. Και τότε, στις γαλλικές γραμμές, ξαπλώθηκε η κραυγή, να το πω έτσι, η γραμμή, που σημαίνει, η φρουρά υποχωρεί, ο είναι αυτό σωθείτο. Και πραγματικά, οι γαλλικές μονάδες, Έσπασαν, έχασαν την ψυχραιμία του. Ο φύγει βγαδεύτηκε από το πεδίο τη μάχη και μετά από λίγη ώρα, φτάσαμε 9 το βράδυ. Όλα είχαν τελειώσει. Ο γαλλικό στρατό ε, έφυγε ητημένο, υποχώρησε ητημένο, καταδιωκόμενο από του πρόσου. Αυτό που δεν έκανε στι προάλλε, δεν έκανε προάλλε Τώρα το κάνουν οι πρόσοι, έφυγε καταδιωκόμενο. Πάμε να ακούσουμε όμω και το εμβατήριο των Βρετανών γριναδιέρων που κέρδισαν την ημέρα. Έτσι, στι 10 το βράδυ τη 18η Ιουνίου, όταν το τελευταίο φως τη ημέρα χάνεται, ο Βέλιγκτον και ο Μπλίχερ, οι νικητέ, συναντιόνται κάπου σε ένα πανδοχείο στη μέση περίπου του πεδίου τη μάχη, στο Λαμπέλ Alliance. Τρελίτε ότι ο Μπλίχερ είπε στο και λαφέ τη υπόθεση που ήταν τα μοναγαλικά που ήξερε. Ο Ναπολέον υποχώρησε. Επιχώρησε κυνηγημένος, 15 Ιουνίου, 21 Ιουνίου, έφτασε στο Παρίσι. Διεστικώς όμως είτε αυτή, ε, είχε βαρύνει πολύ το πολιτικό κλίμα και δεν υπήρχε πια προθυμία να τον στηρίξουν ούτε οι ε, στρατιωτικοί, ούτε οι πολιτικοί. Και έτσι ο επιλογο γράφτηκε στις 15 Ιουλίου, όταν ο Ναπολέων παραδίνεται στους Άγγλους, στο άλλος θεμιστοκλής θα έλεγα, στο πόλη ροσέλ, στο λιμάνι στο πλοίο Βελεροφόντις. Και λοιπόν τον απολέών και η συνέχεια είναι γνωστή, πλέον εξορίζεται, εξορίζεται υπό Αγγλική κράτηση στην Ουσία, στην Αγία Ελένη, ένα ξερονήσι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, ένα νησί στη μέση του Ατρατικού Ωκεανού. Και έτσι τελείωσε για την Ευρώπη μια ολόκληρη εποχή, η εποχή των πολέμον. πολέμων. Να σε ευχαριστήσω ε, που είσαστε μαζί, να, ε, ε, ελπίζω να μην σας κούρασα, να μάθατε και κάτι πιο ιστορικό. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί. Να σας παραδώσω τώρα στον φίλο μας, τον g -Mast, για την εκπομπή του επιλεκτικά και έντεχνα. Από εμένα, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. さ I'm lonesome since across the hill and o'er the moor and valley. Such grievous thoughts my heart do fill since parting with my sally. I seek no more the fine or gay, for each does but remind me how swift the hours did pass away with the girl I left behind me. Oh, ne'er shall I...